Το περασμένο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν ε, οι εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε η διεύθυνση τουρισμού του Δήμου Ρόδου και ήταν στην Αθήνα η φιλοξένεια και στην Πολωνία, στην πόλη της Βαρσοβίας, η Γκρέτσικα Πανόραμα. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των συγκεκριμένων επισκέψεων, τις οποίες πραγματοποιήσαμε, θεωρούμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα τα οποία, Πήραμε. Θεωρούμε η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ σημαντική και η παρουσία μα εξίσου σημαντική, όχι στη λογική μόνο του να μοιραστεί κάποιο φυλάδιο, αλλά περισσότερο στη λογική των επαφών, που κάναμε με συγκεκριμένα τουριστικά πρακτορία και ανθρώπους που θα επικοινωνήσουν την, τον προορισμό της Ρόδου. Όπως επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι να καταλάβουμε το κλίμα το οποίο μπορούν ε, να δημιουργήσει τις πραγματικέ. Ε, εντυπώσεις για την επόμενη τουριστική κίνηση. Η Πολωνία αποτελεί μια πραγματικά ανερχόμενη αγορά για τη Ρόδο. Συναντήσαμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη διάθεση και την πρόθεση να επεκτείνουν τις δραστηριότητες εδώ. Όπως επίσης αυτό το οποίο εμείς καταλάβαμε είναι ότι ο Πολωνός τουρίστας είναι ένας τουρίστας ο οποίος θα προτιμούσε να έρθει και να περιηγηθεί τη Ρόδο και όχι να Συμμετέχει σε μια εκδρομή η οποία ε, θα είναι μόνο για ξεκούρου σε ξενοδοχείο, δηλαδή το All-Inclusive. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι διότι βλέπουμε ότι το κλίμα θα είναι ε, αυξημένο και με τη νέα ε, χρονιά, με το που ξεκινάει, η Διάθεση Τουρισμού θα υλοποιήσει τον προγραμματισμό τη σύμφωνα με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε στην Επιτροπή του Τουρισμού, δηλαδή θα διενεργηθούν το σύνολο των συγκεκριμένων δράσεων οι οποίε έχουν να κάνουν και με το management του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή, όπως και την ανανέωση του τουριστικού site, καθώς επίσης θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, και το ανακοινώνω σήμερα ό,τι φορά σε εσάς, μια μεγάλη προσπάθεια οργάνωσης διαφόρων experience πάνω στο νησί. Ο στολισμός πρέπει να είναι παντού, σκεφτήκαμε το σύνολο, το σύνολο των χωριών μας που υπάρχουν σε όλο το νησί, γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος από την παραγγελία φωτιστικών ήτανε προς την κατεύθυνση να στολιστούν με ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο όλα τα χωριά παραγγέλθηκαν 42 δέντρα και 54 επίστηλα ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει σιγά σιγά μία, μία βάση όπου ο καθένας θα μπορεί να έχει ένα στολισμό και να μην απέχει περισσότερο από την πόλη. Η πόλη κινήθηκε κυρίως σε μία λογική όπω τα προηγούμενα χρόνια δίνοντα έμφαση οπωσδήποτε στο κέντρο προσπαθήσαμε και στην πόλη να δημιουργήσουμε δύο-τρία σημεία διαφορετικά για παράδειγμα ε, στην πλατεία Κύπρου το, το αρκουδάκι με τα δώρα ή η δημιουργία στη νέα αγορά ενός τελείως διαφορετικού χώρου και θα ήθελα να εξηγήσω πρώτα απ' όλα ότι η λογική του να τοποθετήσουμε στη νέα αγορά το χριστουγεννιάτικο χωριό και την κεντρική δράση είχε να κάνει με πολλούς λόγους πρώτα απ' γεγονό. Ότι δεν θα θέλαμε στην πλατεία Δημαρχείου να χαθούν όλε αυτέ οι θέσει πάρκινγκ, οι οποίε είναι πάρα πολύ σημαντικέ για την τόνωση τη τουριστική αγορά. Φυσικά θα υπάρχει το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο και όλη η διακόσμηση απαραίτητη, όπω και η εναρτήρια τελετή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα και θα μα επιβεβαιώσει, σε, θεωρώ, σε λίγε μέρε, ο Δοπάρ που έχει και την ευθύνη του προγράμματο του πολιτιστικού ε, για τι εκδηλώσει κατά πάσα πιθανότητα στις 18 του μηνός, εδώ στην πλατεία Δημαρχείου. Ένας λόγος λοιπόν είχε να κάνει με το χώρο στάθνευσης, το δεύτερο ήταν η τόνωση της αγοράς. Εκτιμούμε ότι η βασική το, το χωριό το οποίο θα υπάρχει θα είναι πιο κοντά στο εμπορικό κέντρο, οπότε όλοι αυτοί που θα κατέβουν στο κέντρο να μπορέσουν να επισκεφθούν και τα καταστήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Όπως επίσης πολύ σημαντικό είναι να ξαναπούν οι ροδίδες στη νέα αγορά που αποτελεί ένα εμβληματικό κτίριο για μας. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου.